Σέρεν Κίρκεγκορ, η επανάληψη. Το κλασικό σύμβολο των παλαιών αλχημιστών ήταν ο ουροβόρος όφης, δηλαδή ένα φίδι που έχει στραφεί και καταβροχτίζει την ουρά του, σχηματίζοντας ένα τελείο κύκλο. Και αυτό το ίδιο σημάδι θα μπορούσε να είναι το έμβλημα της συνθήκης που έχει διαμορφώσει η απόλυτη κυριαρχία του εμπορεύματος. Η μονοκρατορία της αγοράς. Θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή που μαζί με την αγορά φαίνονται να γενικεύονται οι δίθεν προϋποθέσεις της, δηλαδή ο πάλεποτε διαφωτισμός μια κάποια υποτυπώδης αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Η διάχυση συμπαρασύρει μαζί της μία νόθευση και μία εξαπάτηση και στην ουσία συμπλέκεται μαζί τους. Έτσι, την ίδια στιγμή που μέσα στην σφαιρική πια αγορά μια light εκδοχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφημιστικά κατάλληλη, φιλελεύθερα αξιοποιήσιμη στο στυλ των United Colors, φαίνεται να κυριαρχεί και να παρηγορεί τις συνειδήσεις μας, την ίδια ώρα και υπ' αυτήν ακριβώς την κάλυψη, ανοίγονται μαύρες τρύπες εκεί πέρα που τα δικαιώματα θα αποκτούσαν αυθεντική σημασία. Ανοίγονται ακόμη και πραγματικά, ακόμη και υπό την επώδυνη μορφή, στρατοπέδων συγκέντρωσης, στρατοπέδων όπου δεν ισχύει κανένας νόμος, όπου ο πολίτης πάβει να είναι πολίτης. Αυτή η διελκυστίνδα αυτό το ασπρόμαυρο παιχνίδι, όπως ακριβώς μια μαύρη τρύπα, απορροφά οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί η μια της όψη, όπως το περιγράψαμε, είναι η απόλυτη φαινομενικότητα, το τέλειο δίθεν. Με αποτέλεσμα, αν πας να εναντιωθεί σε αυτό που κατά βάθος συμβαίνει, στο κεφάλι του φιδιού, παραπέμπεσε στην ουρά του παραπέμπεσαι σε μια κούφια προσομοίωση της ίδιας του της εναντίωσης. Ξεγελιέσαι και πιστεύει πως ο τρόπος να αντιδράσεις είναι να εκχωρηθείς χεροπόδαρα δεμένος στη φαινομενικότητα, να αντιδράσεις διεκδικώντας το light, να αντιδράσεις οργανώνοντας ένα management δικαιωμάτων ή ποντάροντας στον κάθε φορά προβεβλημένο με στο γενικό διαφημιστικό παιχνίδι ο όρο που παλιά αποτελούσε άρθρο του διαφωτισμού, Σα τη Μαρή, Ανημιλιτάρε. Yo son terrorista, ma no son pacifista. credo la guerra, ma La migore defensa è la tua resistenza contro tutto potere, ma che a te non rispetta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contro questa miseria. Όσο αυτό το παιχνίδι παζόταν περιφερικά στα ποικίλα δίθεν διαχωρισμένα πεδία, υπήρχε πάντα η παρηγοριά στον άρρωστο που έλεγε, Καλά, περιμένετε να αναχθούμε στο κέντρο, στην αγορά, την άλλη αγορά, την αρχαία αγορά τώρα, την πλήθουσα αγορά, όπου βουλεύεται το πλήθος των πολιτών. Και εκεί πέρα όλα θα έρθουν στα ίσα του. Εκεί πέρα, ασκώντα πολιτική, μπορώ να σπάσω αυτό το ασπρώμαυρο παιχνίδι και να αποκαλύψω τόσο τη φαινομενικότητα καθε αυτήν, όσο και αυτό που έκρυβε η φαινομενικότητα και για το οποίο λειτουργούσε ω άλοθη. Όμως τώρα με το ίδιο το κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, φαίνεται να εγκαθίσταται η φαινομενικότητα σαν να κερδίζει και τον τελευταίο της γύρω και να απομένει πια χωρίς αντίπαλο. Βέβαια, και το ότι απομένει χωρίς αντίπαλο είναι απλώ ο αντίπαλός της μετατοπίζεται έξω από το χώρο, έξω από το πεδίο του ορατού. Μετατοπίζεται εκεί όπου η επίσημη οπτική γωνία δεν αφήνει να τον δούμε και θα πρέπει να διεκδικήσει συνολικά και εξυπαρχής το δημόσιο χώρο. Κατά κάποιο τρόπο η αντίθεση γίνεται ριζική, αλλά και την ίδια στιγμή κρύβεται και καμονόμαστε πως δεν υπάρχει. Αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα, ενώ εγώ θέλω να μείνω στο αμέσως προηγούμενο να μείνω εκεί όπου φαίνεται πως η ίδια η έννοια της πολιτικής απορροφάται πια καθ' μέσα σε ένα παιχνίδι φαινομενικότητας. αυτή η απορρόφηση αυτή η νόθευση της πολιτικής δεν διεκπεραιώνεται μόνο στο κεντρικό πεδίο το οποίο υποτίθεται ότι είναι το κατεξεχείο πεδίο της αλλά διεκπεραιώνεται επικουρικά εν ίδια ανατροφοδοσίας, ας πούμε, feedback, και στα σημεία των συνάψεων της πολιτικής με τα άλλα πεδία. Επειδή εκεί, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μεγαλύτερη άνεση. Προπάντων, δε, στο πεδίο της τέχνης. Όπου όλα είναι και λιγάκι άειλα, όλα είναι λιγάκι μη πραγματικά, έτσι πρέπει να πιστέψουμε τουλάχιστον, και επομένω που αλλού καλύτερα θα έβρισκε πεδίο δράσης η φαινομενικότητα. Πού αλλού θα μπορούσε η πολιτική να εμφανιστεί ανεστραυμένη, νοθευμένη, ξαναδοξασμένη αλλά αυτή τη φορά με τον τρόπο που δοξάζει τα ειδωλά του ένα διαφημιστικό σποτ και μετά να επιστρέψει στην αυθεντική της θέση, διπλά νοθευμένη. Και μετά ξανά, ουροβόρος όφης, να γυρίσει στο πεδίο της τέχνης, όπου πια τον απολυτευόμαστε, θα είναι ένα είδος διαχείρισης πάλι. Ένα πέρα δόθε με δύο λόγια. Όπου κάθε νόθευση παραπέμπεται προς τα έξω, ενισχύεται, γυρίζει ενισχυμένη, ενισχύεται δεύτερη φορά και ξαναπάει έξω. Μέχρι ότου όλα σαρωθούν από την ίδια γενίκευση. Υπάρχει μια διαφήμιση που δείχνει είδωλα, α πούμε. Τα είδωλα τα οποία συναρπάζουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν τη μορφή τατουάζ ή αφισών, δηλαδή εικόνων. Όπου είναι ο Τσέγκεβάρα, ο Λένον, ο Μπρούσλη, κανείς πιθανότατα δεν σκέφτηκε ότι ο Τσέγκε Βάρα και ο Μπρούσλη δεν είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο διάσημοι. Θα έπρεπε να είναι προφανές. Δεν είναι όμως, διότι το είδος διασημότητας που μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος είναι ακριβώς αυτό που αφαιρεί την ιδιότητά του. Έτσι ώστε η μοναδική πραγματική ιδιότητα που έχει κάποιο είναι το παράσημο που του έχει απονείμει το θέαμα. Είναι καθε αυτήν η επιφανειακή άνευ βάθους, άνευ προϋποθέσεων διασημότητα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν όλα να χειραγωγηθούν, όλα να χάσουν την ιδιότητά τους και να γίνουν μία ακόμη αναλαμπή στην ίδια ομογενοποιημένη επιφάνεια. Και αυτό συμβαίνει με την πολιτική κάθε φορά που αξιοποιείται σαν στυλάκι, σαν η τελευταία λέξη της μόδας. Ξαναγίνεται επίκαιρη, αλλά με το μοναδικό τρόπο που καλύτερα θα ήταν να μη γινόταν. Ξαναγίνεται επίκαιρη με τον τρόπο που κάθε προϊόν είναι για λίγες ώρες επίκαιρο πάνω στο ράφι. Και πώς θα ξέρουμε εάν όταν ακούμε τη λέξη πολιτική υπ' αυτές τις συνθήκες ακούμε τον ήχο του χρυσού ή τον ήχο ενός ντενεκέ, νομίζω θα το ξέρουμε επειδή κάθε τι που είναι αυθεντικό θα πρέπει να το φανταστούμε και λίγο ραδιενεργό. Θα πρέπει να αλλοιώνει τις συμπεριφορέ τριγύρω του. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αναπαράγει τα χειρότερα ήθη της αγοράς και την ίδια στιγμή να καμώνεται πως αποτελεί τον μεταπράτη πολιτικών ιδεών μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτό το λέω γιατί πέραν των γενικών προϋποθέσεων, που μπορεί να τις φανταστεί ο καθένας, έχουμε μια συγκυρία από αυτές που μας βάζουν πάντοτε να εκρεμούμε ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, σαν τη γυναίκα του Έκτορα. Ε, έχουμε την ημέρα ποιήσης, η οποία αυτή τη φορά υποτίθεται ότι θα ασχοληθεί ακριβώς με τη σύνδεση πίσει και πολιτικής. Αυτό έγινε πέρυσι φυσικά. Η εκπομπή, εν συνόλω, ηχογραφήθηκε πέρυσι, όμως τόσο το χειρότερο, γιατί υπάρχουν δύο μονοτρόποι να ισχύουν και φέτος όσα είπες πέρυσι. Ο ένας είναι να έχουν υφή κλασικών διατυπώσεων και δεν είναι η περίπτωσή μας. Ο δεύτερος είναι να βρισκόμαστε με στο πεδίο μιας μακράς επίμονης επιδύνωσης όπου οτιδήποτε είπαμε και σχολίαζε το στραβό κατήφορο που έχει πάρει το πράγμα, να εξακολουθεί να ισχύει όσο διαρκεί ο κατήφορος. Γιατί πράγματι... Όπως τα βιντεοπαιγνίδια, αλλάξαμε πίστα, περάσαμε σε δυσκολότερη. Η νόθευση αυτή τη φορά φαίνεται πως υπερπίδησε το όριο της τσίπας και προκλητικά, απροκάλυπτα, αντιμετωπίζει σαν την τελευταία λέξη της μόδας, αυτό που ήταν το τελευταίο μασοχηρό απέναντι στην επέλαση μιας άνευ προηγουμένου μόδας. Η πολιτική αποστραγγίζεται από κάθε ιδιότητά της μείον, όπως λέγαμε για τον Μπρουσλή, εκείνη τη ιδιότητάς της που την καθιστά επίκαιρη, μοδάτη. Να παίξουμε λοιπόν και πολιτική. Γιατί όχι. εχθέ παίζαμε «ορθοδοξία». Εξακολουθούμε να παίζουμε βέβαια, γιατί αυτό το παιχνίδι λόγω μεταφυσικών προεκτάσεων έχει πάρα πολλές πίστες, όσα και τα αγγελικά τάγματα, αλλά παρουσιάζει μια ελαφρά ύφεση. Αντιπροχθές παίζαμε κάτι άλλο και αύριο πάλι κάτι άλλο. Τώρα, εκείνο που πρέπει να παίξουμε είναι αυτό που μας υπαγορεύει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δείχνει πάντα τι επίγει να νοθευτεί. Κατά κάποιο τρόπο η πολιτική ξαναγίνεται επίκαιρη και επομένως, να τι πρέπει να νοθεύσει ο κάθε κακομήρης. Σε αυτούς τους μάνατζερ της πλήρους αντιστροφής, αφιερώνω ένα πολύ γνωστό, ακόμη και σε αυτούς υποθέτω, ποίημα του Βάρναλι, που τότε που γράφτηκε, είχε στόχο την καθαρή τέχνη. Αν όμω το αντιστρέψουν κατά τη συνήθειά τους, και αφορά την τάχα πολιτικοποιημένη τάχα τέχνη που εμπορεύονται σήμερα, θα του τριδιάξει μια χαρά. Εγώ είμαι η τέχνη πουνικό την ήλι με το ιδανικό. Αφού ξεσκίστηκα βαθιά και αφού ξεσκίστηκα παντού, να ζάρα και καμωματού, θα κάνω το κορίτσι πια. Εγώ είμαι η τέχνη των τεχνών, Θεός και πατρίδα το ψαχνό, που τραγουδάω και διαφεντεύω κάθε τι σάπιο και που ζέχνει, χωρίς καθόλου να πιστεύω, γι' αυτό με τον τεχνόν η τέχνη. Αριστοκράτησα ζωή, τον υπερκόσμιο να κοιεί αιώνια, απόλυτη, σπουδαία. Ψυχή δεν έχω και ζητώ σε κάθε τάφον ανοιχτό καμιά σκουλικιασμένη ιδέα. Είμαι του πνεύματος η με πνεύμα κάθαρτο και χέρια λόγια μεγάλα και παχιά. Στα σύννεφα σε μετορίζω και αεροβασίλια σου χαρίζω, λαέ δε με τεχιά. Με τη θρησκεία και την πατρίδα, την ίδια απλώνουμε να ρίδα, τον ίδιο έχουμε σκοπό. Κερνούμε το λαό χασίσει, όνειρα, ψέματα και μίση, δεν τρέπονται για να τραπώ. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.